για να σταθούν έτσι ε, πιο ασφαλείς κατά την αφήγηση. Άλλοι τα είχαν γραμμένα. Θέλαν να, να τα διαβάζουν αυτά που ήταν να αρχιδηθουν Γίνονται ε, Γίνονταν λοιπόν δύο-τρεις γενικές ερωτήσεις για να καταλάβουμε σε γενικό πλαίσιο το θέμα και το είδος της ιστορίας. Δεν γινόταν μεγάλη συνέντευξη. Κύριε Βραχλιώτου, γίνεται μοιότησε το κοινό αν κάθε ιστορία καταλογραφείται, μπαίνονται από τις λέξεις κριδιά, υπάρχει κάποια περιγραφή καταλογραφικού τύπου. Ναι. Ε, αυτό θα γίνει τώρα. Προσπαθούμε δηλαδή τώρα να το κάνουμε, με βάση συγκεκριμένα πρότυπα, να δημιουργήσουμε ένα αποθετήριο σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Αυτό τώρα είναι σε φάση βέβαια, ας πούμε, διαπραγμάτευσης. Στη σελίδα του Σ βάζαμε κάποιου όρου αναζήτησης που θεωρούσαμε η βιβλιοθηκονόμοι του πιο έτσι χαρακτηριστικού για κάθε ιστορία. <laughs> δεν χρησιμοποιήσαμε mm. κανένα πρότυπο για αρχή. Mm. Γιατί δεν είχαμε και τα μέσα. Αν ε, δύο ερωτήσει μόνο από εμένα, έτσι, yeah. Η πρώτη ερώτηση, επειδή είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα υπηρεσία που θα μπορούσε να φέρει κοινόσει βιβλιοθήκε. Ε, αν μια βιβλιοθήκη θα ήθελα να την εφαρμόσει αυτή την υπηρεσία, περίπου ποιο θα ήταν το κόστος του υλικοτεχνικής υποδομή που θα χρειαζόταν. Κοιτάξτε, τώρα στη φάση αυτή ε, και στην έκθεση που το αναπτύξαμε εμείς, το μοναδικό κόστος είναι μια ψηφιακή κάμερα, ένας τρίποδας και ένα καλό μικρόφωνο, δηλαδή να υπολογίζατε γύρω στα 600 ευρώ. Εάν τώρα θέλετε να το επεκτείνετε στην δημιουργία μία οργανωμένη ε, βάσης, δηλαδή να κάνετε ένα οργανωμένο ψηφιακό αποθετήριο, εκεί υπάρχει κάποιο κόστος, εκτός και αν το αναθέσετε σε οργανισμό όπως το Εθνικό Κέντρο Τεχμηρίωσης, που θα σας το κάνει δωρεάν. Δεν έχουμε υπολογίσει βέβαια τις εργατόρε. έτσι. Όπως ναι, ναι, ναι, ναι, είναι αυτό. το βίντεο και η οικονομική δουλειά, ε, είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να σας πω. Ναι, το... ναι, Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω τι εννοείτε. Αλλά το κόστος μπορεί να είναι πολύ μικρό για να έχετε μια καλή κάμερα ε, να υπολογίσετε γύρω στα 600 ευρώ και ένα τρίποδο το οποίο εντάξει είναι το κόστος του κοιμένεται από 20 ευρώ μέχρι αναλόγως της στις... ε, απαιτήσεις, ναι. Είναι μικρό το κόστος για το ξεκίνημα, θέλετε δηλαδή, να το δοκιμάσετε φιλωτικά. Το κόστος δεν είναι πολύ μεγάλο και πολλές α, βιβλιοθήκες μπορεί ήδη να έχετε αυτόν τον εξοπλισμό. Επομένως να μην χρειαστεί να αγοράσετε και κάτι, να αγοράσετε και τίποτα. Α, έτσι μια τεχνική ερώτηση για να μην ε, μακριγορούμε. Χρησιμοποιήσετε κάποιο πρόγραμμα επεξεργασίας, κάποιο πρόγραμμα μοντάζ, α πούμε, και υπήρχε κάποιο ελεύθερο πρόγραμμα για αυτό το πράγμα ή έπρεπε να πάρετε κάποιο... Έχω, το, ελεύθερο πρόγραμμα, το Movi Maker, το οποίο α. είναι και το πιο απλό πρόγραμμα. Ε, και έχουμε ανεβάσει και κάποιε οδηγίε. Υπάρχουν πολλά ελεύθερα πρόγραμματα επεξεργασία. Εμεί επιλέξαμε αυτό ε, τι Μπορώ να πω ότι ανταποκρίθηκε μια χαρά σαν προγραμματάκι. Την τελευταία του έκδοση βέβαια, όχι τις πιο παλιές, γιατί δεν είχαν πολλές δυνατότητες. Αλλά το movie maker είναι ένα απλό, κατανοητό, εύχριστο προγραμματάκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ και για την πάρη